Υπότιτλοι AUTHORWAVE Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Η αγάπη θέλει την αλήθεια. Η εξουσία θέλει την αλήθεια. Η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση αγάπης ή σχέση εξουσίας Ό,τι επιλέγει ο καθένας είναι. Ό,τι επιλέγει ο καθένας είναι. Έχω δύο κείμενα. Ένα είναι του Γερόντος Πορυρίου και το άλλο είναι του Αβά του Σύρου. Το Αβά Ισάκ του Σύρου είναι δυνατό, δηλαδή δύσκολο. Του Γερόντο είναι πιο κοντινό. Θα δούμε και τα δυο, θα προσπαθήσουμε να δούμε. Από πού θα ξεκινήσουμε. Την Κυριακή είχαμε αναφερθεί στις μυροφόρες και είναι εκπληκτικό ότι ενώ ήταν γυναίκες είχαν το θάρρος και είχαν το ανδρίον φρόνημα να πάνε στον τάφο του Χριστού ενώ ήταν σκεπασμένος με τον λίθο ο οποίος δεν μπορούσε να κινηθεί ενώ υπήρχαν και οι Ιουδαίοι οι οποίοι τον σταύρωσαν και από τους οποίους κινδύνευαν οι μαθητές του τη στιγμή που οι άνδρες, οι μαθητές ήταν κλεισμένοι στο σπίτι, φοβισμένοι Οι γυναίκες πολύ πρωί πηγαίνουν Για να λείψουν το σώμα Του Χριστού με μοίρα Και αυτό δείχνει Πως η αγάπη τους Για τον Χριστό Ο έρωτάς τους Για τον Χριστό Ξεπερνούσε Τα διέξοδα Τους φόβους και τι ανασφάλειας η αγάπη δηλαδή όταν είναι αληθινή ξεπερνάει τους φόβους τα διέξοδα είναι εξαιρετικά δύσκολη ψυχικά η πράξη της αγάπης όσο μεγαλύτερη γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη τόσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος και όσο περισσότερο συνδεόμεθα με τους ανθρώπους και δημιουργούμε ψυχική ψυχικό δέσιμο, τόσο βεβαίως είναι η χαρά αλλά ταυτόχρονα είναι και η οδύνη ότι θα αναλαμβάνουμε να σηκώνουμε στην ψυχή μας και τις δυσκολίες και τα δυσάρεστα του ανθρώπου ή των ανθρώπων με τους οποίους είμαι θα συνδεδεμένοι. Γι' αυτό το λόγο συνήθως δημιουργούμε σχέσεις ριχές Σχέσεις από τι οποίε δεν κινδυνεύει η ψυχική μας κατάσταση. Ο φόβος του πόνου ο φόβος Τη εκμετάλλευσης αυτή η ανασφάλεια που μας καταλαμβάνει μας δημιουργεί τη διάθεση να χτίζουμε πύργους γύρω μας και να έχουμε, θέση, να έχουμε σχέσεις υπό προϋποθέσεις Αυτό όμως μας αφήνει τελείως καινούς και μόνους αν ο άνθρωπος δεν περάσει από τη διαδικασία αυτή του πόνου δεν μπορεί να οριμάσει και στη γνώση και στην αλήθεια Οι μαθήτρες λοιπόν μας δείξαν έναν δρόμο Οι σχέσεις που δημιουργούμε ακόμη και αυτή η σχέση με τον Θεό δημιουργείται, δημιουργούμε τις σχέσεις διαφυλάσσοντας, διαφυλάσσοντας πάντα τον εαυτό μας προσπαθούμε να πλησιάσουμε το πρόσωπο είτε το, του Θεού είτε τον ανθρώπο με τέτοιον τρόπο και με τέτοιες συνθήκες που να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χάσουμε που να είμαστε σίγουροι ότι θα διασφαλιστούμε που θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κινδυνέψουμε. αυτό όμως δεν είναι δυνατότητα σχέσης τις περισσότερες φορές τον άλλον τον αντιλαμβανόμαστε ως αφορμή κινδύνου. Η αφορμή που θα μας ρίξει από την αγιότητά μας, την ψεύτικη δηλαδή. Τον άλλο τον βλέπουμε συνήθω ως αφορμή προσβολής των συμφερόντων μας, των δικαιωμάτων μας. Δύσκολο άνθρωπο. αφήνει την καρδιά του να λειτουργήσει με άνεση και φυσικότητα στον άλλον ακόμη και στον ίδιο τον θεό. Αυτό βεβαιώς δεν σημαίνει να μην ξέρω τι κάνω, να μην ξέρω με ποιον άνθρωπο σχετίζομαι και να μην διαφυλάσσω τους όρους εκείνους που θα είναι ζωντανή και αληθινή σχέση. Αυτό που είπαμε δεν σημαίνει να γινόμεθα αφελείς και αντικειμένα και μετάλευσης. Άλλο αυτό η αφελία άλλο και η καθυποψία η μέση οδός είναι η αλήθεια είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό είναι η έκφραση ψυχικής ισορροπίας και υγείας να μπορούμε με καθαρότητα με απλότητα με φυσικότητα να πλησιάζουμε τους άλλους ανθρώπους αλλά αυτή η απλότητα και αυτή η φυσικότητα δεν γεννιέται μαγικά ούτε ακόμα ότι φτιάχνουμε με την πολλή μας εξυπνάδα αυτή η φυσικότητα και αυτή η άνεση όταν πλησιάζουμε τον άλλον άνθρωπο είναι καρπός μιας πνευματικής ισορροπίας πότε ο άνθρωπος αποκτά πνευματική ισορροπία όταν έχει πληρότητα μέσα του όταν είναι γεμάτος μέσα του πότε ο άνθρωπος αποκτά πνευματική ισορροπία όταν είναι γεμάτος Δηλαδή είναι βεβαιωμένο για την αξία την οποία έχει. Και είναι ο άνθρωπος βεβαιωμένο για την αξία που έχει μέσα στην αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν που γεύεται την αγάπη του Θεού και ποιος είναι αυτός είναι ο άνθρωπος που μετανοεί αποκτά την πνευματική ισορροπία η οποία εκφράζεται και ψυχικά και μπορεί με απλότητα, με ξεκάθαρον τρόπο στα συναισθήματά του να πλησιάζει τον άλλον άνθρωπο να μην το βλέπει σαν κίνδυνο αλλά να το βλέπει σαν αφορμή δοξολογίας σαν αφορμή γνώσης σαν αφορμή οριμότητος αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα απαντήσει όταν λοιπόν πλησιάζουμε τον άνθρωπό μας τους ανθρώπους γενικώς ο τρόπος πλησιάσματος και του Θεού αλλά και των αδελφών μας, των ανθρώπων η ποιότητα που τον πλησιάζουμε και αυτό που έχουμε στο νου μας και αυτό που προσδοκούμε δείχνει και την πνευματική μας κατάσταση Για παράδειγμα, ερωτήθηκε, ήταν η πρώτη ερώτηση αν ο Θεός είναι εξουσία ή αν είναι Πατέρας ο τρόπος λοιπόν που τον πλησιάζουμε η στάση που έχουμε εναντί Του καθορίζει και δείχνει και το μέτρο της προσωπικής μας κατάστασης. Θα δούμε σε ένα κείμενο αν προλάβουμε που είναι σημαντικό Λέει ο αβασισάκ, ο Σύρος Δεν ξέρω αν το βρίσκω εύκολα Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό <κυρίζει> Δέστε τι λέει Όσο αλλάζει ο βίο του ανθρώπου και αλλιώνονται οι εσωτερικέ του κινήσει, δηλαδή ο τρόπο ζωή μα δεν είναι κάτι εξωτερικό, αυτόνομο από την εσωτερική μα κατάσταση. Οι εξωτερικέ μα πράξει συνδέονται με την εσωτερική μα κατάσταση. Μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μα και να λέμε Α, ε, το έκανα έτσι στην αφέλεια. ή δεν το εννοούσα. Πάντα οι εξωτερικέ μα πράξει συνδέονται με μια εσωτερική κατάσταση. Λοιπόν, όσο αλλάζει ο βίο του ανθρώπου και αλλοιώνονται οι του κινήσεις μεταβάλλονται μαζί τι σκέψις του για τις ιδιότητες του Θεού δηλαδή οι σκέψις που έχουμε για το ποιο είναι ο Θεός σαν σαν εξουσία εξαρτάται από την ισοτερική μας κατάσταση εξαρτάται από, τη, από την ζωή μας, από τον τρόπο ζωής μας και λέει όσοι κυριαρχούνται από τα αλατώματά τους όσοι λεβδί όπως εμείς θα μεθακυρευμένοι από τα πάθη νομίζομαι πως ο Κύριος των όλων είναι σκληρός αιτία είναι η Θεία Χάρη που γνωρίζει ποια τροφή είναι κατάλληλη για την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου η Θεία Χάρις δηλαδή εμπνέει τον άνθρωπο είτε να αισθανθεί τον Θεό έτσι είτε αλλιώς αναλογα τι τροφή να έχουμε ανάγκη για να θεραπευτούμε Ένα άνθρωπος λοιπόν ο οποίο ζει μια ζωή μακριά από τον Θεό αυτός ο τρόπος ζωής του του διαμορφώνει τη σκέψη και την αντίληψη για ποιος είναι ο Θεός και αντιλαμβάνει το Θεό ως σκληρό γιατί, για να μετανοήσει, για να συνέλθει αλλά δεν είναι αυτό το αληθινό πρόσωπο του Θεού αυτό έχουμε ανάγκη τότε άρα η δική μας προσέγγιση διαμορφώνει, ο τρόπος ζωής μας διαμορφώνει την ιδέα μας για το ποιο είναι ο Θεός και συνεχίζει λοιπόν ούς συμφέρει άφρονη τρυφή δεν συμφέρει σε αυτό που είναι άφρονας να υπάρχει χαρά η πνευματική γιατί τότε νομιμοποιείται η αμαρτία του δεν υπάρχει το κίνητρο ίασης, θεραπείας, επιστροφής όπως και δεν αρμόζουν στον δούλο τα μεγαλεία όσοι όμως έχουν φτάσει στον ενάρετο βίο θα ανακαλύψουν πως το χαρακτηριστικό του Θεού είναι η γλυκύτητα αλλά όπως λέει η Γραφή ο ξένος και ο απερίτιμητος δεν πρέπει να γευτεί το μυστήριο του Πάσχα έτσι λοιπόν όσο άνθρωπο άνθρωπος ασκείται στην αρετή στις εντολές του Θεού τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται τον Θεό ω πατέρα και ως γλυκύτητα θα πει κάποιος κάμνο αγώνα προσπαθώ Κάνω τα πάντα, αλλά δεν έχω τέτοια αίσθηση. Μου φαίνεται ο Θεό σκληρό πάλι. Ξέρετε γιατί. Μπορεί βεβαίω και ο αγώνα μα να μην είναι κατά Θεό και σωστό, αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Ο αγώνα που κάνουμε, πιστεύουμε πω είναι αυτό που μα δικαιώνει. Πιστεύουμε πω για αυτόν τον αγώνα μα θα, θα μα ανταμείψει ο Θεό, και αυτό είναι χειρίστη πλάνη πνευματική. Δεν μα ανταμείβει ο Θεό για την αρετή μα. Ήδη δόθηκε η αγάπη του Θεού ξεχρέωσε ήδη τις αμαρτίες μας πριν τις κάνουμε το Σταυρό Του είναι δεδομένο το έλεος και η αγάπη Του η δική μας άσκηση και η αρετή είναι να συχνοτιστούμε με την χάρη του Θεού για να μπορούμε να την εισπράττουμε δεν μπορεί άμα το κινητό μου δεν βάλω το καλό κωδικό να λειτουργήσει δεν ακούω, δεν πιάνω γραμμή χαλάει το κινητό έτσι λοιπόν η αρετή, ο τρόπος ζωής ο σύμφωνο με τι εντολέ του Θεού είναι αυτό που θα μου ανοίξει τον δρόμο για να παίρνω τα μηνύματα και τι πληροφορίε του Θεού στην καρδιά μου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπο δεν λειτουργεί σύμφωνα με τι εντολέ του Θεού, αλλά λειτουργεί με μέτρο ζωή στη σκληρότητα, την καχυποψία, την φοβία, την ανασφάλεια, είναι έξω από το πλαίσιο του Θεού και δεν πληροφορείται την πραγματικότητα του Θεού που είναι γλυκύτητα και πληροφορείται την παραχάραξη του Θεού που είναι η σκληρότητα. Και αυτό πάλι μέσα στην αγάπη του Θεού είναι, ούτε ώστε η σκληρότητα να μα δημιουργήσει τον φόβο, την ενοχή, και ο φόβο και η ενοχή να μα οδηγούσαν στην εξαγόρευση και στη μετάνοια. Αλλά η μετάνοια και το περιεχόμενο τη, ούτε ο φόβο είναι, ούτε η ενοχή. Η μετάνοια είναι η, η απόρριψη του φόβου και τη ενοχή. Αλλά η αίσθηση τη αγάπη του Θεού. Δεν μπορεί κάποιο να μετανοεί και να έχει ενοχέ. Δεν είναι μετάνοια αυτό, είναι ψέμα, είναι απάτη έτσι λοιπόν και κάτι άλλο σύμφωνα με τον τρόπο που εμείς εισπράττουμε τον Θεό με τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε και στις σχέσεις μας α λοιπόν με τον τρόπο ζωής που έχω εισπράττω τον Θεό ως μέτρο μέτρο ζωής μου στις σχέσεις μου θα είναι η γλυκύτητα θα είναι η επίκεια θα είναι το έλειος θα είναι η ευσπλαχνία. είδατε Πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα Όταν λοιπόν έχει επιοίκεια Όταν έχεις ευσπλαχνία Όταν έχεις καρδιάν ελεήμονα, Δεν μπορείς Να είσαι καχύποπτος Δεν μπορείς να είσαι φοβισμένος Δεν μπορείς να είσαι Σε αυτό σου γύρω Να είσαι μέσα σε έναν πύργο Περιτυλιγμένος για να μην σε πειράξει Ο κάθε άνθρωπος Αλλά αφήνεσαι να πειραχθείς για να μπορέσει κάτι να δημιουργηθεί στη ζωή μας δυστυχώς έχει υπάρξει η αίσθηση ότι ο καλός χριστιανός είναι αντικοινωνικό αντικοινωνικός ο στον εαυτό του για να μην χάσει την αγιότητα. αυτό είναι αργία είναι τεμπελιά είναι η ραθυμία όταν λοιπόν ο άνθρωπος γευτεί την γλυκύτητα του Θεού μέσα στον προσωπικό του αγώνα τότε έχει έναν άλλον αέρα άλλη παρουσία και άλλη δυνατότητα πλησιάσματος και σχέσεων αν όμως είμαι μέσα στα πάθη μου μέσα στην άρνηση της αγάπης αλλά φοβισμένος πλησιάς των Θεών και κρατάω ένα κομματάκι για μένα από εδώ, ένα κομματάκι από εκεί και πλησ... δίνω στον Θεό όχι την καρδιά μου αλλά τον πλησιάζω με μια διαδικασία συμφέροντο κοσμικού. Δηλαδή τον πλησιάζω για να με υπηρετήσει όπως εγώ οργάνωσα τη χαρά για τον εαυτό μου. Όπως έχω εγώ τι αντίληψη έχω περί χαράς, περί αγάπης, περί ζωής. Αυτό το υποβάλα στον Θεό και τον παρακαλώ μου το κάνει γιατί αυτό είναι αλήθεια. Αν έχει άλλη γνώμη δεν το δέχομαι. Τον πλησιάζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τον Θεό. Με αυτή την αφιβολία στην ουσία τον πλησιάζουμε με τη θεοποίηση του θελήματός μας Και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα σχέσεως με τον Θεό Είμαστε μακριά Του Και οι πράξεις μας θα είναι ανάλογες μετά Ένας άνθρωπος που πλησιάζει με αυτό το ήθος τον Θεό Θα έχει φιλότιμο με τους ανθρώπους Σύφερον το λόγος θα είναι θα είναι Πονηρός θα είναι Δόλυος θα είναι Και φθονερό και οργήλος Με αυτό λοιπόν των τρόπων όταν λειτουργήσει ο άνθρωπος έτσι δεν λειτουργεί χάρη στην καρδιά μας και τον Θεό τον μας ως σκληρόν όταν κάποιος λέει ο Θεός είναι πατέρας το ότι έχει δείκτη ζωής πνευματικής ζωής ή έχει υγεία πνευματική όχι αν το λέει θεωρητικά όχι αν το δικαιολογεί την αμαρτία του ή την αφασία του αλλά να το γεύεται η ύπαρξη του ολόκληρη Ο όλος ο οργανισμός του να εμβάπτεται Να βαπτίζεται σε αυτή την αίσθηση Οι Θεός είναι Πατέρας Αυτός ο άνθρωπος έχει υποψιαστεί Τη σημαίνει Εκκλησία και τη Χριστός Και ανάλογα θα λειτουργήσει Και ξέρετε Μεγαλύτερον Από κάθε αμαρτία Είναι η σκληρότητα Καλύτερα να μαρτάνουμε και να μην έχουμε σκληρότητα Παρά να είμαστε αναμάρτητοι και σκληροί Και να έχουμε αντίληψη Περί Θεού Τέτοια που να μην αναπάβεται η καρδιά μας Αντιθέτω δε Αν την αίσθηση ότι ο Θεός μας ξέχασε Ο Θεός δεν μας αγαπά Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για μας Πού είναι ο Θεός Δεν με ακούει ο Θεός Ποιο παραμύθι, πού είναι ο Θεός της αγάπης είναι σκληρός ο Θεός όταν τα λέμε στην ουσία λέμε ότι είναι σκληρή η καρδιά μας και η καρδιά μας είναι μακριά από τη χάρη του Θεού και δεν μπορεί να εισπράξει την αλήθεια του Θεού Ο δικός μας τρόπος σκέψεως είναι τέτοιος δηλαδή ζούμε σε μια, με έναν τρόπο ζωής που έχουμε κέντρο των εαυτών μας τα συμφέροντά μας τους στόχους μας τα όνειρά μας και αγχωνόμαστε να τα εκπληρώσουμε Σε αυτό το πλαίσιο θα βλέπουμε κακούς ανθρώπους και σκληρών θεών. Όσο δεν ικανοποιείται η επιθυμία μας Όσο δεν ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας Αντιδρούμε εσωτερικά Και μας οδηγεί σε αυτή την εκτόξευση Αυτού του λόγου και αυτή της αίσθηση. Οι μαθήτρες λοιπόν μας έδειξε ένα άλλο δρόμο Τον δρόμο του πόθου Της αγάπης για τον Θεό που υπερνικά τις φοβίες μας, τις ανασφαλειές μας. Να δούμε... ο Γέροντας, ο Πορφύριος αναφέρει ένα, ένα κειμενάκι του Αβάη Σάκ, του Σύρου που είναι πολύ ενδεικτικό. Λέει λοιπόν ο Γέροντας «Η χαρά ή της πηγάζει από τον Θεό» η χαρά που γευόμαστε από τον Θεό, η της πηγαζει απο τον θεο η χαρα που γευομαστε απο τον θεο η χαρη του δηλαδή. Ποια είναι η χάριστο; ότι ο Θεός η βεβαιότητα ο Θεός με αγάπα, με αγάπα παρά τις αμαρτίες μου. Μετάνια, ξέρετε, δεν είναι το κλάμα τόσο ο Θεός να μην με καταδικάσει για τις αμαρτίες μου, αλλά η μετάνια είναι αυτή η εσωτερική συντριβή που νιώθω ότι ο Θεός εξακολουθεί να είναι πατέρας μου παρά τα χάλια μου αυτό είναι η μετάνοια. Μετάνοια δεν είναι να πω Πώ πω, πω, θα πάω στην κόλαση, τι έκανα, Πώ ξέρω, κέφαλα, Με όχθε, μου συγχωρείτε με και σφυγγόμαστε εσωτερικά. Ε, αυτό είναι κάτι. Αλλά η αληθινή μετάνοια είναι να βλέπω, να φινιδιαστώ ότι έχω αυτά τα χάλια που ο άνθρωπο δεν θα με δικαιώνει και ο Θεό με χαρητώνει και εξακολουθεί να είναι πατέρα μου. Αυτή η εμπειρία η συγκλονιστική που με ευαισθητοποιεί εσωτερικά και μου ανάβει το φιλότη μου και με διαγείρει να ανταποκριθώ στην αγάπη του Θεού είναι πραγματική μετάνοια. Αλλιώ δεν έχει αποτέλεσμα το άλλο Μπορεί να κλάψω εκείνη τώρα, μπορεί να με τρώνει οι ενοχές μου μπορεί να έχω το φόβο της κολάσεως και να ζητώ το έλεος του Θεού για να με πάρει στον παράδεισο Αλλά η βάση αυτής της αντίληψης είναι το συμφέρον Είναι ο εαυτός μου Είναι ο θυγόμενος ο εαυτός μου και αυτό εαυτός μου κινδυνεύει να πάει στην κόλαση Δηλαδή ο εαυτός μου είναι το κέντρο Και όταν λοιπόν ικανοποιηθεί ο εαυτός μου ότι συγχωρεθήκα δεν έχουμε τα κίνητρο και φιλότιμο Να απομακρυθώ από την αμαρτία Και εκ νέου θα επαναλάβω τις αμαρτίες Αν όμως Γνωρίζω το μέτρο των αδικιών μου τη πονηρία μου τις κακότητάς μου Και ταυτόχρονα Γονιπετής ζητώ το έλεγχο του Θεού Και αντιλαμβάνομαι Ότι ο Θεός εξακολουθεί να με αγαπά Με την ίδια πατρική αγάπη Παρά τι αμαρτίες μου αυτό μου διεγείρει το φιλότιμο. Πληρώνεται η καρδιά μου από χαρά. Πρώτον, ένα άνθρωπο που ζει μέσα στην αμαρτία που το λαμβάνει, το πρώτο πράγμα που έχει είναι ένα κόμπλεξ μειονεξία. Δεν πιστεύει στον εαυτό του. Αυτό τον τρώει το διαλύει. Νομίζω ότι όλοι είναι άγιοι μπροστά του. Που να ξέρει ότι όλοι ήδη είμαστε. Στη συνέχεια λοιπόν, όταν ο άνθρωπο γευτεί ότι θα στον τον αγαπά, παθαίνει πλάκα. Σου λέει εγώ, εμένα, μα ξέρει τι είμαι. Αυτό το πράγμα λοιπόν σου αποκαθιστά μέσα σου την εκτίμηση του εαυτού σου. Αρχίζεις να αποκαθίσταται η αγάπη για τον εαυτό σου και να ξέρεις πως σου χάρησε ο Θεός. Και ξέρεις ότι όλα αυτά είναι δικά του δώρα, είναι δική του ευλογία. Και λέει ρε παιδάκι μου τόσα μου κάνε. Και βλέπεις ότι εδώ είναι χαρά, εδώ είναι καταξίωση, εδώ είναι κατοχύρωση. Τότε ε, δεν θέλει να χάσει αυτή την σχέση. Δεν θες να πολλέ αυτή τη σχέση και σου γεννάται το φυρότιμο να απομακρυθείς από την αμαρτία Όπως δηλαδή αν έχεις ένα σύντροφο που απλώς συζίζει μαζί του το να πατάς και αποφάσιμη το μάθει ότι τον απατά Αν όμως ε, έμαθε ότι τον να ή την απατάς και σε αγκαλιάζει μια κάτι που σε δεν, δεν φεύγει μαζί του δεν φεύγει από κοντά του ή κοντά τη γιατί αισθάνεσαι ότι η αγάπη και ο έρωτάς Του υπερβαίνει τα δικά σου λάθη ή ε, τέτοιος είναι ο Θεός τέτοια είναι η τετοιος ειναι ο Θεό. τετοια ειναι η σχεση μας με τον Θεό η χαρά η της πηγάζει από τον Θεό υπάρχει δυνατοτέρα τη εντάφθας ζωής είναι πιο δυνατή από αυτήν την ίδια τη ζωή και ως της γευθεί αυτήν όχι μόνο δεν θέλει προσέχει στα πάθη αυτό που είπαμε όταν γευθείς αυτή τη χαρά της αγάπης Του δεν, δεν θέλει να ενδιαφέρει για τα πάθια, αλλά ουδέ την εντάφτα ζωή αυτού θέλει επιθυμείσει. Ούτε την ίδια τη ζωή σου επιθυμεί. Ούτε άλλον τι αισθητών θέλει προτιμήσει αυτή τη αγάπη. Για να αυτή υπάρχει αληθή και όχι πλάνη. Αν αυτή υπάρχει αληθεία μέσα μα, δεν θέλουμε τίποτε άλλο να προτιμήσουμε από την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι γλυκυτέρα τη προσκέρου ζωή. Είναι γλυκυτέρα υπερμέλη και κυρίων. Δεν λυπείται η αγάπη να δεχθεί μέγαν θάνατον υπέρ των αγαπώντων αυτήν και σε εκείνη την καρδία, η της δέχεται αυτήν πάσα γλυκύτης του, του, του κόσμου θεωρείται περιττή διότι κανένα άλλον πράγμα δεν δύναται να ξεμειωθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού Αυτά λέει ο Βας. είναι αυτό που κάναν οι και είναι αυτό που ζουν και οι Αγίοι μα. θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ Να συνεχίσουμε. Αυτή λοιπόν είναι μία πλευρά που αναφέρει διαλέξαμε ένα σχόλιο εδώ του Γέροντας Πορφυρίου που αναφέρεται ε, στην αγάπη προς τον Θεό και ότι η γλυκύτητα που γεύεται η καρδιά του ανθρώπου γίνεται ο λόγος και το κίνητρο να πολεμήσει ο άνθρωπος τα πάθη αλλά και ο τρόπος να ξεπεράσει τον φόβο του και ιδιαίτερα τον φόβο του θανάτου. Δεν μπορεί κανεί. Δεν είναι κανός κανής Να εξασκεί την αρετή Αν μέσα μας Δεν υπάρχει πληροφορία Για την αγάπη του Θεού Αν ο άνθρωπος γευτεί την χάρη του Θεού Δεν μπορεί να κάνει τίποτα Όσο και να προσπαθεί Να δούμε σε συνέχεια ο γέροντος ο πώ Πώς μιλά για την αγάπη με τους ανθρώπους μίλησε για τον Θεό Ομιλεί για τους ανθρώπους Όταν κάποιο. Μα αδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο, με συκοφαντίε, με προσβολές να σκεπτόμαστε την αδελφός μας που τον κατέλαβε ο αντίθετος Ούτε τη λέξη δεν τολμάει να πει η για να μην διαμορφώσει μια ατμόσφαιρα διαφορετική. Ο αντίθετος είναι τον διάβολο. Έπεσε θύμα του αντιθέτου. Γι' αυτό πρέπει να το συντομέσουμε. Δέστε, ένα σχόλιο α πούμε ο ορατό ο Πορφύριος, χαριτωμένο άνθρωπο. Μιλάει για τον διάβολο και λέει ο αντίθετο. Εμεί οι χριστιανοί, 666, 666, 666, 666, όλοι γι' αυτό μιλάμε. Έχουμε θεία λειτουργία, έχουμε χριστό, έχουμε εξωμονού, έχουμε χάρη Θεού και γι' αυτό μιλάμε. Αυτό δεν τολμάει για να μην λερώσει τον χώρο, την ατμόσφαιρα με το όνομά του. Και λέει το αντιθέτου. Δεν είναι σημαντικό αυτό. Εκφράζει ένα ήθο. Και αυτό το ήθο εκφράζει μια στάση εναντί του Θεού αυτό που είπαμε προηγουμένως η πατέρας είναι η σκληρός είναι η πνευματική ζωή είναι μια μάχη η οποία είναι ένα φάντασμα και ένας εφιάλτης είναι μια ανάπαυση ή ένα θρίλερ είναι που θα σωθούμε ή θα σωθούμε θα πάει στο παράδειο στην κόλαση και μα τρώει αυτό το άγχος έχουν μια βεβαιότητα μέσα στην εγκαλιά του Θεού ο γεροντα Πορφύρης είναι το δεύτερο ήθος έπεσε θύμα του αντιθέτου γι' αυτό πρέπει να το συντονέσουμε. Και να παρακαλέσουμε τον Θεό να λύσει και εμά και αυτόν. Και ο Θεό θα βοηθήσει και του δύο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα τώρα να σηκωφαντεί και να σκεφτεί ότι έπεσε θύμα του αντιθέτου και λε: Θέλω μου λύσει εμένα και αυτόν και θα μα λύσει και του δύο. Αυτό για να το κάνει χρειάζεται μια οριμότητα εσωτερική. Μια πίστη στον Θεόν. Όχι πίστη διανοητική, βιωματική. Να έχουμε μέσα στην καρδιά μα αυτή την ευαισθησία, αυτή την χάρη του Θεού. Αλλιώ. Εάν είμαι θανασφαλή, θα λέμε, συγγνώμη, το συγχωρέσω. Το συγχωρέσω με, με, με αδίκηση. Και τι λέμε τότε? Ξέρετε ποια είναι η κλασικότερη δικαιολογία? Θα με εκμεταλλευτεί. Θα μάθει έτσι και θα διερθεί ποτέ. Εγώ με δάσκαλος θα το σώσω. Και λέει κάπου εδώ, αβάσει σάκ, είναι καινούργιε εκδόσει αυτέ, δεν είναι ο γνωστό του, ο, τα σκηρικά που γνωρίζουμε, είναι άλλα Τι λέει? Μου έκανε εντύπωση αυτό. Καλύτερα λέει, να είσαι ακόλαστο, παρά να και να συμβουλεύει τον αδελφό σου. Εκπληκτικό δεν είναι αυτό Καλύτερα να ζεις ακόλας βίο, Είναι προτιμότερο παρά να συμβουλεύεις και να ελέγχεις τον αδελφό σου Και εμείς όταν δούμε κάτι τέτοιο πράγμα μα κάνει αν το μυαλό μας Θεωρούμε πως είναι, είναι μια μορφή περηφάνειας Όταν νιώθουμε ότι η δική μας και θα τα πάντα Θα διορθώσει τα πάντα Η δική μα θα λύσει τα πράγματα και θέλουμε όλους να τους διορθώσουμε και βρίσκουν πρόφαση πως με αδίκησε με σικοφάντησε, με πρόσβαλη αν δεν αμυνθώ θα μου το κάνει συνέχεια θα κακομάθει και θα με περάσει για δύναμο και θα γίνει πιο ισχυρό το πάθος του ζούμε αυτή την ψευδέστηση είναι η άμυνά μας γιατί στην ουσία δεν πιστεύουμε στη χάρη του Θεού πιστεύουμε στο μυαλουδάκι μας αν όμω οργιστούμε λέει ο γέροντας εναντίον του, του αδελφού τότε ο αντίθετος από εκείνον θα πηδήσει σε μας και θα μας παίζει και τους δυο θα του πάσουμε τα νεύρα θα οργιστεί, θα δαιμονιστεί θα φύγει και σε μετά και θα τρωγόμαστε και θα μιλιόμαστε. όποιος κατακρίνει τους άλλους δεν αγαπάει τον Χριστό ο εγωισμός φταίει από εκεί ξεκινάει η κατάκριση θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα Α υποθέσουμε ότι ένα άνθρωπο βρίσκεται μόνο του στην έρημο. <coughs> δεν υπάρχει κανεί. Ξαφνικά ακούει κάποιον από μακριά να κλαίει και να φωνάζει. Πλησιάζει και αντικρίζει ένα φοβερό θέαμα. Μία τίγρης έχει αρπάξει έναν άνθρωπο και τον καταξεσκίζει με μανία. Εκείνο απελπισμένος ζητάει βοήθεια. Σε λίγα λεπτά θα τον κατασπαράξει. Τι να κάνει για να τον βοηθήσει, να τρέξει κοντά του, πώ, αυτό είναι, είναι αδύνατο. Να φωνάξει, ποιον, κανεί άλλο δεν υπάρχει. Μήπως θα πάρει καμιά πέτρα να την ρίξει στον άνθρωπο και να τον αποτελειώσει Όχι βέβαια, θα πούμε Και όμως αυτό είναι δυνατό να γίνει Όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος που μας φέρεται άσχημα Κατέχεται από τον διάβολο, τον τίγρη, την τίγρη Μας διαφεύγει ότι όταν και εμείς τον αντιμετωπίζουμε χωρίς αγάπη Είναι σαν να του ρίχνουμε πέτρε πάνω στις πληγέ του Οπότε του κάνουμε πολύ κακό και η τα μεταπηδάει σε μας και κάνουμε και εμείς ότι εκείνος και χειρότερα. Τότε λοιπόν, ποια είναι η αγάπη που έχουμε για τον πλησίον και πολύ περισσότερο για τον Θεόν. Να αισθανόμαστε την κακία του άλλου σαν αρρώστια που το βασανίζει και υποφέρει και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Γι' αυτό να βλέπουμε τους αδελφούς μα με συμπάθεια και να τους φερόμαστε με ευγένεια λέγοντας μέσα μας με απλότητα το Κύριε Ιησού Χριστέ για να δυναμώσει με τη Θεία Χάρη η ψυχή μας και να μην κατακρίνουμε κανέναν όλους για γείους να τους βλέπουμε πως είναι δυνατόν αυτό δουλειά της Χάριτος είναι αν εμείς γνωρίσουμε το μέτρο τις αμαρτίες μας, των παθών μας, των λαθών μας, τότε θα βλέπουμε τους άλλους ως δικαιότερους ημών. Όλοι μας μέσα φέρουμε τον ίδιον παλαιόν άνθρωπο. Ο πλησίος, όποιος κι αν είναι, δέστε συνείδηση, για ποιο λόγο να μην κατακρύνουμε μια άλλη αντίληψη έχει ο γέροντας εδώ, που δεν συνηθίζεται να ακούγεται, έχει μια εκκλησιολογική άποψη πύριν του ζητήματος. Τι σημαίνει αυτό. Ο πλησίον όποιος κι αν είναι είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, είναι αδελφός μας και μηδενί, μηδεν οφείλωμεν ή μη το αγαπάν αλλήλους σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Μόνο αυτό οφείλουμε να κάνουμε τους αδερφούς μας, να αγαπούμε αλλήλους. Δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε τους άλλους γιατί ουδείς την εαυτού σάρκαν εμίσησε. Δηλαδή είμαι θα μέλη του ιδίου σώματος Αυτό είναι εκκλησία Και ο αδελφός μου είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου Άρα αν τον κατακρίνω Κατακρίνω τη σάρκα μου Και ουδής την εαυτού σάρκαν εμίσησε Τον εαυτό μου δηλαδή Κατηγορώ όταν κατακρίνω Αλλά δεν έχουμε αυτή τη συνείδηση Εμείς έχουμε μια συνείδηση ακόμα και στην υπόθεση σωτηρίας μας Εξαιρετικά αντί εκκλησιαστική. δεν λειτουργούμε ως σώμα Χριστού ως κοινότητα, ως εκκλησία αλλά ως ατομι... ατ... άτομα δηλαδή αυτή ποια είναι η διά... μια διάκριση κόσμου και εκκλησίας είναι αυτή ο κόσμος έχει τα ατομικά δικαιώματα το ατομικό συμφέρον, το άτομό μου δηλαδή και ο άλλος είναι ο, αντί... ο, αν... ο απέναντί μου στην εκκλησία υπάρχει κοινότητα όλοι ένα σώμα Μέλη του ιδίου σώματο είμαστε. Και αυτό ανάλογα βγάζει ήθο στην, στην πράξη. Τι συμβαίνει λοιπόν στην πνευματική ζωή. Θέλω τη σωτηρία μου και λέω: Αχ, μια γονούλια, γονούλα να δώσει και ο σε μένα στον παράδεισο. Αλλά δεν με ενδιαφέρει ο άλλο. Θέλω μόνο την αυτούλη μου να σώσω. Θέλω μόνο ο αυτούλη μου να σωθεί. Ξέχωρα και μακριά από του άλλου. Ατομική σωτηρία, όπω τα ατομικά δικαιώματα, όπω είναι ατομική περιουσία, θέλουμε και ένα ιδιωτικό παράδεισο. Ένα χωραφάκι και εκεί να είμαστε ήσυχοι. Εβάρο και βίλιο. <laughs> αυτό λοιπόν αυτή η αντίληψη. Έχει να κάνει με μια κοσμική συνήθεια. Γι' αυτό δεν μπορεί να καρποφορήσει ο άνθρωπο στην πνευματική ζωή. Δεν είναι θέμα μόνο κάνει μετάνοιε. Αλλά όταν κάνει μετάνοιε, να νιώθει ότι γονατίζει όλη οι όχι μόνο εσύ. Όταν γονατίζει εσύ, γονατίζει και η γυναίκα σου και ο άντρα σου και τα παιδιά σου και οι και η και όλο ο κόσμο. Και ο Χουσεϊν, και ο Μουσταφά, όλο ο κόσμο. Γονατίζουν όλοι και όλη η καρδιά μου γίνεται οικουμενή και στείλει το ήλιο του Θεού. Και θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτή λοιπόν η αντίληψη είναι η εκκλησιαστική. Όταν λοιπόν εσύ γονατίζει το βραδιάνι, καμιά μετάν, ε, μία, δύο, τρει πόσε κάνει τέλο πάντων, αλλά έχει συνείδηση ότι όλο ο κόσμο είναι που γονατίζει και είναι πρινής ενώπιον του Θεού. Τότε δεν μπορεί εύκολα να κατακριθεί τον άλλο όταν έχεις, Αυτή είναι όλη μέλη του ίδιου σώματος Είναι σάρξ εκ της σαρκός Αυτή είναι η εκκλησιαστική τοποθέτηση Όταν κάποιος έχει ένα πάθος Να προσπαθούμε να του ρίχνουμε Ακτίνες αγάπης Και ευσπλαχνίας Για να θεραπεύεται και να ελευθερώνεται Εδώ τώρα υπάρχει μια αντίρρηση Θα πει ο ψυχολόγος, ο παιδαγωγός Αυτό δεν είναι παιδαγωγικό σύστημα πάτερ μου θα καλομάθει, θα γίνει χειρότερο. Φυσικά έτσι είναι όταν η αγάπη μα είναι ψυχολογική και όχι πνευματική. Όταν η αγάπη μα είναι μια διαδικασία τεχνική μεθόδου, συμπεριφορά ή ψυχολογική ευαισθησία, έτσι είναι. Αν όμω η αγάπη μα είναι καρπός προσωπική ασκήσεως, πόνου, οδύνη, αναζήτηση του Θεού και βαθιά πνευματική αγάπη για τον άλλον άνθρωπο και ότι νιώθουμε ότι είναι μέλη του ίδιου αυτή η αγάπη είναι διαφορετική και καρποφορεί και θεραπεύει διαφορετικά. Πώ θα την καταλάβει ο άλλο, αυτά είναι μυστικά πράγματα. Δεν πρέπει όλα να τα καταλάβει το μυαλό μα. Με μυστικόν τρόπο πληροφορείται ο άλλο για το είδο τη αγάπη μα και αυτά, ανάλογα τι είδου αγάπη είναι, λειτουργεί θεραπευτικά ή κάνει τον άνθρωπο να γίνει περισσότερο κακό ή εκμεταλλευτής Όταν κάποιο έχει ένα πάθο, να προσπαθούμε να του ρίχνουμε ακτίνε αγάπη και ευσπλαχνία για να θεραπεύεται και να ελευθερώνεται. Μόνο με τη χάρη του Θεού γίνονται αυτά. Να σκέπτεσαι ότι αυτό υποφέρει περισσότερα από εσά. Να σκέπτεστε, τι λέει, ε? ότι αυτό υποφέρει περισσότερα από εσά. Λέμε, με αδίκησε. Σκέψου αυτό, τι χάλια έχει μέσα του και πόσο δυστυχής είναι. Αν η αδική του πρόκειται από ζήλια, από φθόνο ή από μια ταραχή μέσα του που δεν έχει ανάπαυση. Ποιο υποφέρει πραγματικά. Εμεί είμαστε τόσο βιαστικοί και μένουμε μόνο αυτό που μα έκανε ο άλλο εντάξει θα μείνουμε και σε αυτήν η πρώτη μας αντίβραση ανθρώπινη αλλά ας ησυχάσουμε λίγο θα κάνουμε προσευχή μας να παρακολουθήσουμε λίγο την κατάσταση εσωτερικά και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άλλο είναι άρρωστος ότι βασανίζεται, ταλαιπωρείται να σκέφτεστε λοιπόν ότι αυτός υποφέρει περισσότερο από εσάς στο κοινόβιο εσείς βάλτε και στην οικογένεια να είμαστε μέσα όταν κάποιο φταίει να μην του πούνε ότι φταίει το ποιο απλό πράγμα. Μόλις δεν το λέμε φταία. Κάτι ευθεία. Όχι μόνο το λέμε φταίει, το ξεστίζουμε. Εδώ τι λέει. Όταν κάποιος φταίει να μην του πούμε ότι φταίει. Να στεκόμαστε με προσοχή, σεβασμό και προσευχή. Με σεβασμό και προσευχή. Εμείς να προσπαθούμε να μην το κάνουμε το κακό. Όταν επομένουμε την αντιλογία του αδελφού, λογίζεται μαρτύριο. Να το κάνουμε με χαρά. Ακούμε για μαρτύρια και εντυπωσιαζόμαστε. Όταν λειπομένομαι την αντιλογία του αδελφού, λογίζεται μαρτύριο. Να το κάνουμε με χαρά. Τώρα άλλος να σου μιλάει άσχημα και να το κάνεις και με χαρά, πάει πολύ. Και, αδεν, και πάει πολύ πραγματικά και μπορεί να πάθει και ζημία. Να πάθεις, να πάθεις ψυχά τραλαλά μετά. Αυτό όμω γιατί. Γιατί δεν έχουμε μέσα μας πνευματική κατάσταση. Και η δυσκολία που αισθανόμαστε είναι ακριβώ γιατί δεν είμαστε εμείς καλά και ο άλλος βεβαίως που, μας, που αντιλέγει και μα φέρεται με σκληρότητα δεν είναι καλά αλλά και εμείς όταν αντιλέξουμε όταν οργιστούμε που είναι κάτι ανθρώπινο οφείλεται σε ότι δεν έχουμε μέσα μας καλή κατάσταση όταν δεν έχω καλή κατάσταση και το κρατήσω μέσα μου θα τελεπορηθώ άρα το σημαντικό είναι μέσα η καρδιά μου να φωτιστεί από τη χάρη του Θεού ούτε ώστε αυτό να μην είναι μια υπόδεινως διαδικασία που θα με ζημιώσει ψυχικά αλλά θα είναι μια κατάσταση ελευθερίας που θα αναπαύσει και τον αδελφό μου ο χριστιανός είναι ευγενής να προτιμάμε να δικούμαστε άμα έλθει μέσα μας το καλό η αγάπη ξεχνάμε το κακό που μας κάνανε εδώ κρύβεται το μυστικό όταν λοιπόν ένα άνθρωπο Δέστε τώρα Μας φέρετε άσχημα τη μια μέρα Την άλλη καλά Με αγάπη αρχίζουμε να ξεπερνούμε και είμαστε καλά Έτσι δεν είναι Λοιπόν Όταν Μας φέρε το άλλο άσχημα Αλλά μέσα μας Έχουμε σχέση με τον Θείο Και πληροφορούμαστε για την αγάπη του Και μας γλιταίνει η αγάπη του Έχουμε κανένα λόγο Να τα θα Δεν Δεν προσβάλλεται η χαρά που έχουμε μέσα μας και η αγάπη που νιώθουμε από την προσβολή του αδερφού μας. Οι ανθρώπινε αγάπη είναι πρόσβλητες και θυγόμενες και τραυματισμένες. Η αληθινή η αγάπη του Θεού όταν κατοικήσει μέσα μας δεν προσβάλετε, δεν μειώνεται. Όταν λοιπόν λίπον ο άνθρωπος έχει γευτεί αυτή την αγάπη δεν είναι ευάλωτος και πρόσβλητος από τις συμπεριφορές των άλλων εδώ κρύβεται λοιπόν το μυστικό όταν το κακό έρχεται από μακριά δεν μπορείτε να το αποφύγετε μπορεί να σε πρόσβαλε, δεν μπορείτε να το αποφύγεις η μεγάλη τέχνη όμως είναι να το περιφρονήσετε με τη χάρη του Θεού ενώ θα το βλέπετε δεν θα σας επηρεάζει διότι θα είστε πλήρης χάρητο. στο πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα Εκεί κανείς τα δικαιολογεί στους άλλους όλα. Στο πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Όταν άνθρωπος έχει το πνεύμα του Θεού, κοιτάξτε, μην προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι χωρίς την χάρη του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτές οι πράξεις δεν είναι μια, ένας ηθικός τρόπος ζωής. Ένας τρόπος καλή συμπεριφοράς. Αλλά αυτός ο τρόπος είναι καρπός της του. Προπόθεση όλων είναι να οικοδομήσουμε σχέση με τον Θεό, να έχουμε προσευχή, να έχουμε μετάνοια. Αν αυτά όλα δεν τα έχουμε και τα κάνουμε έτσι εξωτερικά γιατί δεν τα ακούσαμε κάπου κάποτε, αυτό θα μα κάνει όχι μόνο θα μα ωφελήσει πνευματικά, θα μα κάνει και ψυχική ζημία. Στο πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Εκεί κανεί τα δικαιολογεί στου άλλου όλα. Όλα. Τι είπαμε, ο Χριστό βρέχει επί και αδίκου. Εγώ εσένα βγάζω φτέκτη. Έστω και αν μου λες ότι φταίει, ο τάδε ή η ταδε Τελικά σε κάτι φταίει και το βρίσκεις, όταν σου το πω Αυτή τη διάκριση να αποκτήσουμε στη ζωή μας Δηλαδή να διακρίνουμε Εμείς έχουμε τέτοια ξυπνάδα Το να αναλύουμε τον άλλο και να βρίσκουμε πού φταίει Αλλά δεν έχουμε καθόλου Όχι μόνο ξυπνάδα, ούτε καν το θέλουμε να το ψάξουμε Στο, στο πού φταίμε εμείς Και είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε αυτή τη διάκριση Και γιατί χρειάζεται διάκριση, γιατί. Οι πνευματικές καταστάσεις Είναι τόσο λεπτές μέσα μας Και τόσο ύπουλες Και τόσο δυσδιάκριτες Που δεν είναι τόσο χοντοροκομένα τα πράγματα Έκανε αυτό άρα με αδίκηση έκανε αυτό άρα το φέρθηκα καλά Είναι πολύ λεπτά αυτά τα πράγματα μέσα μας Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση Αυτή η διάκριση να αποκτήσετε στη ζωή σας Να ευβαθύνετε στο κάθε τι Και να μην τα βλέπετε επιφανειακά Αν δεν πάμε στο Χριστό αν δεν όταν πάσχομαι αδίκως, θα βασανιζόμαστε συνέχεια. Το μυστικό είναι να αντιμετωπίζει κανείς τις καταστάσεις με πνευματικό τρόπο. Κάτι παρόμοιο γράφει ο Άγιος Σιμεών ο νέος Θεολόγος. Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός. Και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη Του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Και αν δεις ένα αδελφό, τι λέει, ε, να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμό. Και αν το δεις να τυρανείται από επιθυμίες και συνήθειες, Προηγουμένων αμαρτιών Περισσότερο σπλαχνίσου τον Μην τυχόν δοκιμάσεις και εσύ πειρασμό Αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό Τι όμορφα που του λέει Ποιος Άγιος είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό Και αν κατακρίνεις τον αδελφό σου δεν ξέρει και εσύ τι θα είσαι αύριο όπως λέει σοφός γέρον, όταν είδε κάποιον που αμάρτησε, λέει Σήμερα αμάρτησε αυτός, αύριο εγώ και αυτός μετανοεί, εγώ δεν ξέρω να μετανοήσω αύριο Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφών Γιατί αν δεν αγαπάει τον αδελφό σου που τον βλέπεις Πώς είναι δυνατόν να αγαπάει τον Θεό που δεν τον βλέπεις ο γαρμί αγαπών των αδελφών αυτού ο και των θεών ο νούχε όρα και πως δύνατοι αγαπάν αυτή λοιπόν είναι μια τοποθέτηση στις σχέσεις μας, σχέσεις αγάπης του γέροντος Πορφυρίου που κυρίως εκεί θέλουμε να επιμείνουμε, δείχνει την ισορροπία της ψυχής γιατί η αγάπη προς αδελφών που είναι καρπός αυτής της σχέσεως και όχι μια τεχνική υπόθεση των δικών μας συνεργείων, αλλά καρπός εις χάρη του, μαρτυρεί αυτό το πράγμα ότι ο άνθρωπος που αναζητεί τον Θεό που επιθυμεί τον Θεό άνθρωπος που μαθαίνει να αγαπά νικάει η αγάπη του και αυτή είναι η αληθινή αγάπη τις φοβίες, την καχυποψία την ανασφάλεια και τολμά. είναι πολύ σημαντικό στις μας να τολμούμε ιδίω η σχέση μας με τον Θεό να αφήσουμε τη ραθήμια να τολμήσουμε να κάνουμε ένα άλμα στο κενό και ας αμφισβητούμε τον Θεό και ας πιστεύουμε ότι η προσευχή μα πάει στο κενό πάει στο βρόντο κανείς μας ακούει ας τολμήσουμε όμως Αυτό έχει γοητεία Αν είσαι σίγουρος τώρα τι γοητεία έχει Να τολμήσεις εκεί που δεν είσαι σίγουρος να κάνεις αυτό το άλμα στο κενό Αυτή, Αυτό το άλμα που εκφράζει και τη διάθεσή σου για πίστη γιατί η βεβαιότητα δεν έχει πόνο η σιγουριά. Όταν υπάρχει η αμφιβολία έχει περισσότερο πόνο. Και ο άνθρωπος που έχει πόνο είναι πιο γόνιμος στο να καρποφορήσει η καρδιά του, τα πνευματικά νοήματα και την γνώση. Όπως λοιπόν και σε μια ανθρώπινη αγάπη, ότι υπάρχει βεβαιότητα στη σχέση, αρχίζει η σχέση και θεωρείται δεδομένη και χαλάει στο τέλος και κουράζεται. Όταν όμως πάντα τίθεται υποαφισβήτηση η σχέση, και δεν έχει πάντα τη βεβαιότητα, αλλά αναζητεί την σχέση να γίνει περισσότερο ζωντανή και κάνει ένα τόλμημα να δώσει την ύπαρξή σου στον άλλον άνθρωπο ενώ δεν είσαι βέβαιος για τι δικέ σου διαθέσει, αυτό ο πόνο είναι που θα σου γεννήσει τη δυνατότητα ορίμανση να κατανοεί βαθιά τον άλλον άνθρωπο. Το ρίσκο στη ζωή είναι απαραίτητο και στην πνευματική ζωή και στην ανθρώπινη ζωή. Μόνο έτσι ο άνθρωπο μαθαίνει να ζει. Μαθαίνει να γνωρίζει, μαθαίνει να αγαπά και να κατοικήσει η γνώση μέσα στην καρδιά του και να οριμάσει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Υπάρχουν δύο τρόποι στην διαδίκτυα. Το πρώτο πρώτο είναι από το αφού έχουμε άφθορμο τη αγάπη. Και ο δεύτερο είναι από το ιδιωτερή αγάπη. Δηλαδή, α πούμε, το μη όχι, ε, και η βλέπιση είναι ο, δε, αυτό που λέει ο έτερος νόμος είναι την λέει απόσαι ο Απόστολος ο Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ε, εσει ε, αν κατάλαβετε καλά, το ερώτημά σα είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος αγάπης, ένας τρόπος προσέγγισης του Θεού της αγάπης και ένας της ιδιωτέλειας. Αυτό εννοείται. Ε, αυτό είναι δεδομενο αλλά ότι, αυτό, πούμε, αυτό το πράγμα, ότι η ιδιωτέρεια τους ιδιωτέρειας, αυτό είναι ας πούμε ο και ο Απόστολος Παύλος ο αυτό που έλεγε ο Απόστολο Παύλο εννοεί ότι έχει το νόμο του Θεού, αλλά έχει και το νόμο τη Σάρκας, το νόμο τη αμαρτία που αντιπαλεύει και λέει: Όμισι του το πράσι. Βεβαίω και η ιδιωτέλεια είναι μια μορφή αμαρτία, αλλά δεν είναι μοναδική αμαρτία. Ο Απόστολο που υπονοεί γενικά την αμαρτία ή κάτι ιδιαίτερο για τον ίδιο, είναι μια προσωπική του οξυμολόγηση. Και η ιδιωτέλεια βεβαίω είναι μια μορφή αμαρτία ε, και λέει. Έτερο νόμο έχω αντισμέλεση Είμα αντιστατευόμενο το νόμο του Θεού Και ο μισό τούτο πράσο Αυτή είναι η αδυναμία του ανθρώπου Είναι το μεταπτωτικόν μας Είναι η ροπή προς την αμαρτία Και ο αγώνας που οφείλουμε να κάνουμε Και ο Απόστολος Παύλος είναι πάρα πολύ Φιλάνθρωπος Γιατί, Γιατί είναι φιλάνθρωπος Γιατί θέτει τον εαυτό του Για να παρηγορήσει και εμά στον προσωπικό μα αγώνα Των ποντινών μα ανθρώπων, είναι εύκολο να, ευκολότερα να, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με αυτό το πνεύμα που Μία φέραν. Μια παράμετρο που δυσκολεύει την κατάσταση πολλών ανθρώπων, κυρίω σε επαγγελματικού ή σε που δεν κάνουμε τόσο φτωχέ εμά, είναι και η κριτική που δέχεσαι όταν με τέτοιου απέναντι σε αυτή την ανοχή, την, ε, α, τύπο, από την που από του είναι η κοινωνία αυτή τη συμπεριφορά που βλέπουμε πώς φέρεσαι, γιατί μέχρι στιγμή στο τέλος, εκτό από την πίεση που έχεις, ο ίδιος τώρα που μπορείς να, να, να, να, να ξεπεράσει και να ρίξει την αγάπη τους, ο που δεν φέρεται στο στάδιο του, έχεις και να αντιμετωπίσει την κριτική των υπολείπων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την αδικία, αν θέλω να το πω έτσι, οι οποίοι σε πιέζουν στο δείγμα. Πώς α πούμε, δέχες α πούμε να... Πιο... Τρία πράγματα βγαίνουν από αυτό που Παναγκή Πρώτο όταν έχεις καλή γυναίκα Δεύτερο έχεις δύσκολη δουλειά Και τρίτον όταν είσαι φιλάνθρωπος με του ανθρώπου. Με τώρα Λοιπόν, ε, όταν η αγάπη ε, Ξέρετε Δεν είναι υπόθεση η αγάπη εν, εν, εν, εν, Ενός ηθικού διλήμματος Αν όμορφα Για να μιλούμε για την αγάπη Εκείνη η βάση μα, Είναι πρέπει να συνάψουμε σχέση με τον Θεό και να ξοδεύουμε λίγο χρόνο στην προσευχή και να κάνουμε κόπο μέσα μας και οριμάζουμε. Δηλαδή η αγάπη δεν είναι απλώς μια, μια γλυκαιρή διάθεση, μια διάθεση γλυκερότητας έναντι των άλλων. Μπορεί η αγάπη να είναι και μια αυστηρότητα, μπορεί να είναι και μια σιωπή, μπορεί να είναι και μια άρνηση. Δεν είναι μια μορφή γλυκερότητος. Είτε, είτε ευαισθησία γλυκερότης, Είτε σκυλό Θα αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι Του είμαστε σημαντικοί Για να γίνει αυτό όμως προϋποθέ... Προϋποθέτει κάποια εσωτερική αλλαγή Να ξοδεύουμε χρόνο Στην προσευχή λίγο χρόνο Να έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό Να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας Να έχουμε μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Να έχουμε τη... τη βάση μας να μην χάσουμε. Να έχουμε τη βάση από την οποία ξεκινούμε Και καταλήγουμε αν λείψει αυτή η βάση, θα χάσουμε τον δρόμο. Θα λέμε, Πώ, του φέρθηκα άσχημα ή καλά. Του φέρθηκα καλά, περισσότερο καλά, πόσο έπρεπε, όμω με εκμεταλλεύτηκε. Και εγώ του φέρθηκα έτσι. Τι θα πούνε οι άλλοι όταν θα με δουν έτσι. Όταν ο άνθρωπο, ξέρετε, έχει μια βάση σταθερή και δεν είναι οι δικέ του δυνάμει που ενεργούν, αλλά η χάρη του Θεού και δεν χάνει επαφή με αυτή την βάση, τότε βγάζει μια χοντιά και λεβεντιά που οι άλλοι δεν μπορούν να το βλέπουν και να τον Υκτήρου. Ε, Χρειάζεται να βγαίνει μια άλλη βιδιά και μια χοντιά μέσα μα και ένα τρόπο να μην δηλώνονται αυτά που κάνουμε και μια σοβαρότητα, καλή σοβαρότητα. Τότε ο άλλο μα βλέπει διαφορετικά. Αν όμω την αγάπη την, ε, την ελίτρον σαν είμαι ο εύκολο άνθρωπο και βολικό, ο κόσμο το λέει στα λιμάνια αλλιώ, τότε ασφαλώ θα γελάει ότι θα βλέπει κάποια πράγματα. Θα σα λέει: Μείνε σε κοροϊδό, μείνε Όταν η βάση μα είναι η προσευχητική προσέγγιση του, βγαίνει άλλο ήθο. Όταν ε, ο άνθρωπο έχει μία ψεύτικη μετά υπέρ Αυτή μπορεί να είναι πάτα, που προσωρινή και όντω μετά από λίγο να επανέλθει στα ίδια που ήσουν αφέβαιο. Ε, ενώ αντίστοιχα η αριθμή μετάνεια, παίρνει τα φωτιά και τα παιδιά δηλαδή, που το φιλότιμο. Το ερώτημα μου ήταν, είναι πώ ο η Εκκλησία, η Θεό ή η Απομόνωση παίζουν αυτήν την ψέστη και μεθάνε. Πώ νιώθουμε αυτό, δηλαδή, ενώ πάμε χάρη, ενώ είμαστε χάρη, αυτή τη μετάνεια που είμαστε όλοι. Τι πράγμα, Ότι. Ότι νιώθουμε μέσα μα, ότι κάπω μετανιώνονται. Ενώ... Έτσι είμαστε όλοι. Όσοι γνωρίζουν τον εαυτό μου δηλαδή. Κάνουμε αγώνα ε, να στεφτερωποιηθεί σιγά-σιγά η μετάνεια μέσα μα οτι καπω μετανιωνονται ετσι ειμαστε ολοι οσοι γνωριζουν τον εαυτο μου δηλαδη κανουμε εγώ να στεφτερωποιηθει σιγα σε η μεσα μα Κοιτάξτε! Είτε στην μετάφραση είτε στη δουλειά μου, δυσκολεύομαι που ο Άγιο Σουάνι, ο τη μέρα ότι που είναι 11 ώρα, αυτό που είναι την ώρα, αυτό που είναι την ώρα, Όλοι <Τοί> είναι το ίδιο Πώ είναι δυνατόν δω εγώ Είναι το ίδιο Με τον άλλον που Με ματάνε μια ζωή και εγώ δεν ματάνω. να ματάνω πώ είναι δυνατόν Εγώ που βουλεύω που πρωί Να είναι το ίδιο με τον άλλον Που, που κάθε τώρα τη μέρα Αυτό που να το καταλάβω πρέπει, αλλά, ίσως δεν πρέπει να προσπαθώ να... Ε τότε πάνε τις 11ης Δεν έχει τους λογισμούς. Να είσαι από τους προνομιούχους, που είχε να μιλήσει λογισμούς Να δούμε λοιπόν δύο κειμενάκια, δεν θα αργήσουμε που είναι σημαντικά, αυτά του, είναι αυτά τα πιο βαραγιά ας πούμε Λέει, η πίστη, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα Είναι δώρο της Θείας Χάριτος και γεννάται στο νου Ακούστε εδώ τι σημαντικό πράγμα Είναι μια εσωτερική κίνηση η οποία μας γεμίζει βεβαιότητα για τις πραγματικότητες εκείνες που δεν μπορεί να τις βεβαιώσει το χαρτί και τα γράμματα του αλφαβήτου, αλλά μπορεί να τις γνωρίσει ο πιστός νους Τούτε οι, πνευματικ... οι πραγματικότητε αποκαλύπτονται μόνο του υγιείς γιατί δεν δίνουμε την ίδια τροφή στους υγιείς και σε έναν άρρωστο που πρέπει να διατρέφεται μόνο με λαχανικά Λοιπόν, η πίστη είναι δώρο του Θεού. Αλλά δεν δίνεται στον οποίο του κατέλη Πρέπει να αποκτήσουμε πρώτα υποδομή, σωστή να έχουμε υγεία. Και υγεία σημαίνει μετάνοια. Σημαίνει αγώνα να ασκηθούμε σύμφωνα με τι συντολέ του Θεού. Ένα άνθρωπο λοιπόν που θεωρεί ότι η πίστη είναι μια διανοητική διαδικασία και ζει μες στα πάθη του, δεν μπορεί να φωτιστεί με στη χάρη του Θεού και να δεχθεί την πίστη ω δώρο. Θεού. Η πίστη λοιπόν προϋποθέτει τη διάθεση να πιστέψουμε Προϋποθέτει και τον κόπο της άσκησης Τον κόπο της εναρέτου ζωής Τον κόπο της μετανοίας που φέρει υγεία Τότε ο άνθρωπος είναι δεκτικός των δωρεών του Θεού Και είναι δεκτικός της πίστεως Εμείς ζώντας μέσα στα πάθη μας Χωρίς να θέλουμε να τα αποχωριστούμε Πλησιάζουμε τον Θεό με μια ασέβεια, με την έννοια Προσπαθούμε με τις μεταπτωτικές, νοητικές μας ικανότητες Να συλλάβουμε τον απειρινόητον και να τον απεδεχθεί η καρδιά μας Κάτι τέτοιο όμως δεν γίνεται Και το δεύτερο σημείο που λέει Είναι συνέχεια τούτου, λέει ο Αββάς Εισάκ Όσοι θέλουν με τη δική τους προσπάθεια να κατακτήσουν τη γνώση Κυριεύονται από την υπερηφάνεια και όσο περισσότερο επιδίδονται τη μελέτη, τόσο βυθίζονται στο σκοτάδι. Γιατί, γιατί θεωρήσαμε πως η γνώση είναι μια νοητική λειτουργία και όχι μια διαδικασία άσκησης, προσευχής και μετανοίας. Θεωρήσαμε πως η γνώση είναι κατόρθωμά μας και όχι δώρον του Θεού. Είναι δώρον του Θεού η γνώση, ο φωτισμός του νου και της καρδιάς. Και η δική μα ευθύνη είναι η άσκηση προσωπική η προσευχή, οι μετάνοιας και όσο περισσότερο ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι η θύρα της γνώσεως το μυαλό του υπερηφανεύεται και όσο περισσότερο επειδή δεν τα στη μελέτη τόσο βυθίζεται στο σκοτάδι όταν όμως η ίδια η γνώση ενικήσει στις σκέψεις και τις επιθυμίες του ανθρώπου η γνώση δηλαδή το δώρο του Θεού του δίνει βαθιά ταπείνωση και μια φωτεινή βέβαιη χαρμόσυνη πίστη. Λοιπόν η γνώση έρχεται και νίκη στις επιθυμίες και στις σκέψεις μας όταν ο άνθρωπος λειτουργεί με αυτή την προσωπική άσκηση και αισθάνεται την πίστη μέσα σε ένα πλαίσιο χαράς και ταπείνωσης. Κάποιο άλλο είχε ερωτήσει νομίζω. Πε μου πούμε. Αν αποχωριστεί τα πάτι σου και αλλάξει τρόπο ζωή. Ουσιαστικά δεν μεταγενείε πρέπει να το επικοινώσει εκκλησία. Συγνώμη, αν αποχωριθεί τα πάτηση και αλλάξει το τρόπο ζωή. Ουσιαστικά θα μετανούσει πρέπει να το επικοινώσει εκκλησία. καταρχήν δεν αποχωριζω. Δεν πάθημα καταπάθημα, αποχωρίζουμε, μια διαρκή διαδικασία. Ε, και το δεύτερο, πού θα τα πει, ποιο θα τα επιβιώσει. Ποιο θα, ποιος θα επιβιώσει ο γύρω σε εαυτό σου. Ποιος, ποιος θέλεις, βρίσκει κάποιον άλλο Ποιος, τι εννοώ με αυτό Ότι τα επιβιώνει η Εκκλησία να δείξουμε ότι η σχέση μας με το Θεό δεν είναι ατομική υπόθεση Είναι υπόθεση σχέσεως, είναι υπόθεση κοινότητα, είναι υπόθεση οικογένειας Δεν πλησιάζουμε τον Θεό μόνοι, αλλά εν σχέση Γι' αυτό δεν, δεν κοινωνεί κανεί το, το δωματέο. Θέλει να σου δώσει λίγο θύμα, να στο το σπιτάκι. Τι να σηκώνει την κυρία Γιάννη να εδώ με τον κόσμο, τον παράξενο στην εκκλησία. Αν θε να παντρευτεί, θα το δωματέο και σε παντρέψω εκεί με τον άντρα σου. έχουν τα τελαιπω... λεπτάκια. Παντρέψω μόνο του να ησυχάζει, μην πληρώνει και τυχερά σου παπάδε. <laughs> λοιπόν, <laughs> όλη η ιστορία είναι, δηλαδή θέλει να δηλώσει κάτι, την αίσθηση τη κοινότητα, την αίσθηση τη σχέση. Ξέρετε, είναι σημαντικό που δεν το δεν το, ξε... δεν το δεν το ξέρετε ίσως αυτό το πράγμα Δεν μπορεί να γίνει θεία λειτουργία αν δεν υπάρχει και ένας λαϊκός Με έναν παπά δεν γίνεται θεία λειτουργία <Το> Θείο ότι χρειάζεται ένας λαϊκός <Το> Αν οι δύο παπάδες μπορεί να κάνουν καβγά. <Το> <Το> Ποιο θα προεξάρχει <Το> Λοιπόν, ε, επομένω. Δεν μπορεί να γίνει η θεία λειτουργία, δεν υπάρχει ένα λαϊκό. Και άγγελο να υπάρχει δεν γίνεται, ένα λαϊκό χρειάζεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε ποιο είναι το πνεύμα τη θεία λειτουργία, το πνεύμα τη εκκλησία, τι σημαίνει κοινότητα και τι, σχέση, τι σημαίνει σχέση με τον Θεό. Θα πούμε την επόμενη τριάντα ζούμε. Χριστό Ανέστη, εκ νεκρών, θανάτου, θα αναντοπατήσει και τι ερευνήσει μια ζωή.